Δέκατο μάθημα Πότε ήρθατε? Την περασμένη εβδομάδα Πότε ήρθατε? Την περασμένη εβδομάδα Τι νέα λοιπόν, πώς είστε? Αρκετά καλά, σας ευχαριστώ Τι νέα λοιπόν, πώς είστε? Αρκετά καλά. Σας ευχαριστώ. Και πώς πάνε οι δουλειές. Έτσι κι έτσι. Και πώς πάνε οι δουλειές. Έτσι κι έτσι. Πού κάθεστε τώρα. Καθόμαστε πάντα στο ίδιο σπίτι. Πού κάθεστε τώρα. Καθόμαστε πάντα στο ίδιο σπίτι. Και εσείς, πού μένετε? Στο ξενοδοχείο Μητρόπολης. Και εσείς, πού μένετε? Στο ξενοδοχείο Μητρόπολης. Θα καθίσετε βέβαια να σας κάνουμε το τραπέζι, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πρέπει να γυρίσω στο ξενοδοχείο.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 Αλλά πρέπει να γυρίσω στο ξενοδοχείο. Εκεί θα συναντήσω κάποιον και θα φάμε μαζί. Θέλετε να αρθείτε για δείπνο την επόμενη τρίτη. Ευχαριστώ. Θα έρθω οπωσδήποτε. Θέλετε να αρθείτε για δείπνο την επόμενη τρίτη. Ευχαριστώ. Θα αρθώ οπωσδήποτε.